Στίχη 18 18-38 Η Ανάσταση της θηγατρό του Ιαΐρου, θεραπεία της αιμορροούσης των δύο τυφλών, του κοφού και άλλε θεραπείες. 18 Ενώ δεν του έλεγε ταύτα ο Ιησούς, ειδού κάποιο άρχων της συναγωγής, αφού τον επλησίασε, τον επροσκύνει λέγον ότι η θυγάτυρ μου προ λίγο Αλελφέ και βάλε την χείρα σου επάνω τη και θα ζήσει. 19. Και ο Ιησού, αφού σηκώθη από την τράπεζα, τον οικολούθησε καθώς και μαθητέ του. 20. Και η δούμια γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία επί δώδεκα χρόνια, επλησίασε από πίσω κρυφά, επειδή εντρέπετο να γίνει φανερό το νοσημά τη, κήκησε το άκρο του εξωτερικού του ενδύματο. 21. Έπραξε δε τούτο, διότι έλεγε μέσα τη, Και μόνο εάν εγγύσω το ενδυμά του θα γίνω υγιή. 23. Ο Ιησούς όμω έστρεψε νοπίσω και σαν την είδεν είπε: Έχε θάρρο, κόρη μου. Η πίστης και η που είχες ότι θα εθεραπεύεσαι σου εάν στο ένδυμά μου, σε έχει θεραπεύσει. Και έγινε τελείω υγιής η γυναίκα από την ώρα εκείνη. 23. Και όταν ήλθε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντος και είδαν εκείνου που έπαιζαν με των αυλών θλιβερά μυρολόγια και το πλήθο των συγγενών και γνωρίμων να δημιουργούν με το θρύνον του θόρυβων, Λέγει σε αυτούς. 24. Φύγετε από εδώ, διότι το κοράσιο δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και εκείνοι τον επεριγελούσαν διότι σαν βέβαιοι το κοράσιο είναι το πεθαμένο. 25. Όταν δεν το πλήθος ευγήκεν έξω, εμβήκενε στο δωμάτιο της νεκράς και έπιασε το χέρι της και αναισθήθη το κοράσιο. 26. Και διεδόθη η φήμη περί του θαύματος εις όλη την χώραν εκείνην. 27. Και ενώ επροχώρη απ' εκεί ο Ιησούς, τον οικολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι εφώναζαν δυνατά και έλεγαν «Σπλαχνήσου μας και η άτρευσέ μας» ένδοξε απόγονε του Δαβίδ. 28. Όταν δε ήλθαν στο σπίτι, ήλθαν πλησίον του οι τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς «Πιστεύετε ότι έχω την δύναμη να κάνω αυτό που ζητείτε» λέγουν αυτόν εκείνοι. Ναι, Κύριε. 29. Τότε ήγκισε με τα δάχτυλά του τα μάτια του και είπε: Σύμφωνα με την πίστη σα, α γίνει εσά. 30. Και ήνιξαν τα μάτια του και με αυστηρότητα παρήγγειλαν ει αυτού ο Ιησού και του είπε: Προσέχετε, κανεί δεν μη μάθει το θαύμα που σα έκαμα. 31. Αυτοί όμω, όταν βγήκαν από το σπίτι, διέδοκαν την φήμη του ω θαυματουργού και μεσίου ει όλη την χώραν εκείνη. 32. Όταν δε οι δύο αυτοί έβγαιναν από το σπίτι, ιδού έφεραν προ τον γησού άνθρωπο που κατήχε το δαιμόνιον, και είτο κοφό και άλαλο. 33. Και αφού εξεδιώχθη το δαιμόνιον, ομίλησαν ο κοφό και θαύμασαν τα πλήθη του λαού και έλεγαν: Ουδέποτε φάνησαν τέτοια θαύματα στο το έθνο του Ισραήλ, ούτε όταν οι προφήτες και οι λοιποί άγιοι θαυματούργουν εν μέσω αυτού. 34. Οι Φαριστέοι όμω έλεγαν: με την βοήθεια και συνέργεια του αρχηγού των δαιμόνων βγάζει από τους πάσχοντας τα δαιμόνια. 35. Και περιήρχεται ο Ιησούς όλα τις πόλεις και τα χωρία, διδάσκοντα τα συναγωγάστον και κηρύττων το χαρμόσυνον κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύουν κάθε ασθένεια και διαθεσίαν μεταξύ του λαού. 36. Όταν δε είδε τα πλήθη του λαού, ισθάνθη συμπάθεια και πόνον δι' αυτούς. Διότι είσαν αποκαμωμένοι πνευματικώ και παραμελημένοι, σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα να τα προφυλάξει και να τα οδηγήσει στου τόπου 37. Τότε λέγει στου μαθητά του: Τα μενόρημα διαθερισμών στάχια είναι πολλά, οι δε που θα τα θερήσουν είναι ολίγοι. Πολλοί είναι ευδιάθετοι να δεχθούν το Ευαγγέλιο και να σωθούν, ολίγοι όμω είναι οι πνευματικοί εργάτε που θα υπηρετήσουν στο πνευματικόν αυτό έργο. 38. «Παρακαλέσατε λοιπόν τον Θεό που είναι ο Κύριος και ιδιοκτήτης της ορίμου προς θερισμό σου ποράς να βγάλει και αποστείλε εργάταση στον θερισμό του».